Ακούτε την εκπομπή Τροφή για σκέψη Μαγειρεύουν ο απόστολος και ο Χριστός. I ain't got no chance. Just the way she carries a cell. I ain't got no chance. I think she's too rich for me. I ain't got no chance. Just the way she carries a cell. I ain't got no chance. There I go. Looking like a zombie. Εγώ είμαι ο Χριστός και μαζί μου είναι ο, ο Απόστολος. Ε, για όσους μας ξέρουν, ε, για να γνωρίζουν τις φωνές μας, είμαστε δύο από τους συντελεστές του Newscast, ε, ενό podcast του newsfilter.gr. Το Τροφή για Σκέψη, η εκπομπή Τροφή για Σκέψη, ξεκινάει σήμερα με το πολιτικό επεισόδιο. Το οποίο, η οποία εκπομπή αποφασίσαμε τον Αποστόλη να την κάνουμε γιατί, γιατί έτσι μας αρέσει απλά. Έτσι δεν Αποστόλη. <Και>, ναι, πάνω κάτω αλήθεια. αυτό. Αλήθεια, δηλαδή γιατί κάποιο ξεκινάει ένα podcast, α πούμε, για να μοιραστεί με άλλους κάποια πράγματα που θεωρεί, ας πούμε, ότι πρέπει, όχι πρέπει να ακουστούνε, ε, τουλάχιστον να ε, μεταφερθούν και σε άλλους. Και ναι, καλά το πάνω στάρι. Πάνω αλήθεια. κάτω η γενικότερη ιδέα είναι αυτή, ότι ουσιαστικά Ξεκινάς για να πεις κάτι που θεωρείς ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ε, ε, ε, μπορώ να πω ότι το βλέπουμε στο μυαλό μου είναι και λίγο συνέχεια του, του newscast. Απλά πιο, πιο επικεντρωμένο σε ένα ειδικότερο θέμα, ας πούμε, στην διεθνή επικαιρότητα. Ε, ελπίζουμε να είναι ενδιαφέρον σαν εκπομπή. Και, να... και κυρίως να προβληματιστούν οι ακροατές με αυτά που έχουμε να πούμε αυτό ήταν ο στόχος του εξ αρχής Και από εκεί βγήκε και το όνομα της εκπομπής Σωστά, σωστά Ωραία, ουσιαστικά η εκπομπή αυτή θα ασχοληθεί με άρθρα ε, της, ε, από το διευθύ τύπο και τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να δώσουμε στην εκπομπή θα είναι να είναι μικρή εκπομπή, κυρίως ε, γύρω στο 20 λεπτο και θα περιέχει συζήτηση για δύο άρθρα ουσιαστικά θα έχει δύο άρθρα μέσα σε κάθε επεισόδιο. θα υπάρχουν δύο άρθρα ε, Ναι πάνω κάτω αυτό ήταν το αρχικό πλάνο δηλαδή να ασχοληθούμε με δύο άρθρα σε αριθμό ώστε ακριβώς όπως είπε, και ο, όπως είπε και εσύ Χρήστο να μην, πάρει, να μην τραβήξε μακρος και να μην γίνει και κουραστικό Τώρα βέβαια αν για κάποιο λόγο βρούμε περισσότερα πράγματα που θεωρούμε ότι πρέπει να ακουστούν ή είναι μικρά και παίρνει ή κάτι άλλο, πιστεύω θα το δούμε να κατάλληλα. Ωραία, καλή μας αρχή λοιπόν. Ας περάσουμε στο πρώτο θέμα. Ναι, ναι, νομίζω είναι μια χαρά. Ωραία, ξεκινάμε. Ooh, yeah. Ooh, yeah My love to the colors of speech Peace to the musical conveyors We're close to small for this world like a layer. What can I say? I guess I even the sweet die Rest in peace, left eye Devil in side. kinda wonder why Everybody here watching time pass by So oh we've gone, the pioneers to come It's in my name with the hint you with the pain That'll keep me in the frame, yeah For the kids with the thirst for the fame game Check the fresh fruit flowing through my veins And if it ones day, let's fall into the little rain But keep me in the frame, I'll ease your pain You Got a thirst for the fame game Check the fresh fruit flowing through my veins Blow you out of the frame Stand. The righteous ones fall Taking possession Because they gotta have it all Superpowers need a piece of the pie They will quit and Understand Without a world That don't mean So many things today Receive a lot of hype Nothing in the world beats rocking on the mic. That's why I keep it tight All right I'm Beyonce But you can say my name When they hit you with the pain Better keep me in the frame yeah. For the kills For the thirst For the fame Game Check the fresh cream Flowing through my veins And if it was Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν στο πρώτο μας άρθρο για σήμερα, το οποίο προέρχεται από το περιοδικό The Economist ε, της εβδομάδας 10 Οκτωβρίου με 16 Οκτωβρίου. Λοιπόν, το άρθρο περιγράφει, ουσιαστικά είναι μια έρευνα, η οποία έχει να κάνει ε, με το σύνδεσμο της κλιματικής αλλαγής και του πολέμου. Θα καταλάβετε τι εννοώ ακριβώς, ε, όταν θα σας εξηγήσω... Ε, το άρθρο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, άρθρο, το άρθρο έχει τίτλο ε, ένα μάθημα από την ιστορία για το πώς να να αποτρέπουμε πολέμους που γίνονται από, γίνονται από την από κλιματική αλλαγή. Ουσιαστικά έχουν σαν ε, αφορμή γεγονότα που συνέβησαν ε, μέσω κλιματικής αλλαγής. Ωραία. Αποστόλου, πες μου λίγο, ποιο κέρδισε, θυμάσαι, ποιος κέρδισε το Νομπέλ Ειρήνης το 2007? Ε... όχι, αλλά έχω την αίσθηση ότι εμβλέγεται ο Αλγκόρ σε αυτό. Όχι, ο Αλγκόρ το κέρδισε, Α. έχεις δίκιο. Okay. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που η Επιτροπή έδωσε αυτό το, το, το βραβείο στον Αλγκόρ ήταν ο εξής. Ο Αλγκόρ υποστήριζε ότι η βία, ότι η βία θα είχαμε ουσιαστικά ε, γεγονότα βία. Σε περίπτωση που οι άνθρωποι αναγκαζόντουσαν να ξεσπιτωθούν ε, αν είχαμε ε, γεγονότα, κλιμα, γεγονότα ας πούμε, που θα προέκυπταν τη κλιματική αλλαγή όπως η ξηρασία ή η η αυξηση των, ε, των ορίων στα, ε, στην στάθμη των θαλάσσιων υδάτων τέλος πάντων. Ε, ουσιαστικά υποστήριξε ότι η κλιματική αλλαγή που συμβαίνει τώρα στον πλανήτη μας Αν δεν τη σταματήσουμε θα έχουμε γεγονότα και καταστάσεις βίας στον πλανήτη Ωραία, ε, τώρα έρχεται μια έρευνα όμως να αφισβητήσει κατά κάποιο τρόπο Όχι εντελώ, αλλά κατά κάποιο τρόπο να αυτή την γνώμη που είχε ο τι γίνεται. Ουσιαστικά αυτή η έρευνα προσπάθησε να αναλύσει τη, το σύνδεσμο, τον ιστορικό σύνδεσμο ανάμεσα σε γεγονότα κλιματικής αλλαγής και συγκρούσεις που είχαμε τον, τη χιλιετία που μας πέρασε. Δηλαδή από το 1000 μέχρι το 2000. Μιλάμε για ένα τεράστιο διάστημα. Οι ερευνητέ προσπάθησαν να βρουν δεδομένα ε, να δουλέψουν... Δεδομένα από την προηγούμενη χι, χιλιετία για να δουλέψουν την έρευνά τους, αλλά ήταν λίγο δύσκολο. Ε, αυτό που κάνανε είναι να πάρουν στοιχεία από, για την περίοδο από το 1500 έως το 2000. Ε, Βρήκαν στοιχεία που είχαν μετρηθεί από ειδικά θερμόμετρα και βροχόμετρα ε, εκείνης εποχής που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή στο το 1500 αρχίσαν οι επιστήμονες εποχής να χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία και να μετράνε τέτοια φαινόμενα Πήραν λοιπόν τέτοια δεδομένα Και για την περίοδο πριν το 1500 Προσπάθησαν να στηριχθούν σε, σε όχι τόσο ποιοτικά δεδομένα Γιατί ήταν λίγο δύσκολο να βρουν ποιοτικά δεδομένα Μιλάμε τώρα για 600 χρόνια πίσω έτσι Είναι αρκετά δύσκολο Οπότε πήραν αυτά τα δεδομένα και κάναν την ανάλυση τους ε... Συναντήσαν πολλά προβλήματα ένα από τα προβλήματα που συναντήσαμε ήταν ε, πώς, πώς ορίζεις την έννοια της σύγκρουσης μέσα στην ιστορία, στις διάφορες ε, περιόδους της ιστορίας. Ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή, τώρα εμείς μπορούμε να θεωρήσουμε σύγκρουση και το, το παραμικρό που συμβαίνει ξέρω εγώ σε μια χώρα ή σε μια πόλη, οτιδήποτε. Ε, παλιά Ηταν άλλη έννοια τη σύγκρουση. Οπότε αυτό που κάνανε ήταν να περιορίσουν τι προσπάθειέ του σε γεγονότα που κράτησαν πάνω από ένα χρόνο. Και συμβουλευτήκαν ένα συγκεκριμένο site το οποίο ονομάζεται, ε, έχει διεύθυνση www.warscholar.com. Ε, μέσα από το οποίο κατάφεραν να μετρήσουν τι συγκρούσει που συνέβησαν κάθε χρονιά από το 1000 μέχρι το 2000. Είναι απίστευτο ότι υπάρχει ένα τέτοιο site στο Ιντερνετ, έτσι. Ωραία. Ε, τώρα, ας υπενθυμίσω λίγο, η έρευνα προσπαθεί να μελετήσει το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ σε γεγονότα κλιματικής αλλαγής και σε συγκρούσεις και πώς αυτά συνδέονται ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς. Οπότε, τι κάνανε οι επιστήμονες, παίρνοντας αυτά τα δεδομένα που είπαμε, κατάφεραν να βγάλουν ένα, ένα, ένα διάγραμμα βασισμένο μόνο στην περίοδο 1500-2000, εκεί που δηλαδή τα δεδομένα τους ήταν πιο ποιοτικά, και μέσα από αυτό το διάγραμμα κατάφεραν να δείξουν τη συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των συγκρούσεων και της μέσης θερμοκρασίας. Λοιπόν, ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα που φέρονται στο, στο διάγραμμα. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, η συσχέτιση ήταν αρνητική. Με λίγα λόγια, οι χαμηλότερε θερμοκρασίε. Ταυτόχρονα να σημαίναν και περισσότερες πολέμους. Ουσιαστικά αυτό είναι λίγο αντίθετο με αυτό που υποστηρίζει ο Αλγκόρ. Τι γίνεται μετά όμως από τα μέσα του 18ου αιώνα. Η αρνητική συσχέτιση εξαφανίζεται ξαφνικά και γίνεται θετική. Αλλά όχι τόσο ώστε να θεωρείται στατιστικό σημαντική. Ουσιαστικά σαν να μας λέει ότι οι υψηλότερε αρμοκρασίες ε, έχουνε Επίπτωση σε περισσότερου πολέμου, αλλά δηλαδή φέρνουν περισσότερου πολέμου, αλλά δεν είναι στατιστικώ σημαντική ε, αυτή η συσχέτιση, συσχέτιση έτσι ώστε να το αποδεικνύει. Τώρα, οι ερευνητέ πώ τα εξηγούν όλα αυτά, Θεωρούν ότι οι επιπτώσει των χαμηλών θερμοκρασιών σε καλλιέργειες οδήγησαν σε έλλειψη αποθεμάτων. Και αυτό είναι πολύ πιθανό, αν κάτσει κάποιο να το σκεφτεί, να αυξήσει την πιθανότητα διαμάχη. Μεταξύ ανθρώπων για να κερδίσουν φαγητό και κομμάτια γης που μέσα από αυτή τη γη θα παράγουν φαγητό και από θέματα. Επίσης υποστηρίζουν ότι η συσχέτιση ανάμεσα σε χαμηλές θερμοκρασίε και διαμάχες εξαφανίζεται λόγω ενός συγκεκριμένου γεγονότος που συνέβη στα μέσα του 18ου αιώνα. Αποστόλου ποιο γεγονός είναι αυτό. Τι συνέβη στα μέσα του 18ου αιώνα. Για πες. Είναι πολύ γνωστό, είναι η βιομηχανική επανάσταση. Ναι, ναι, ε... δεν αυτό Ουσιαστικά οι ερευνητές τι λένε Έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση Τι μας έφερε η βιομηχανική επανάσταση Βελτίωση της γεωργίας εισαγωγή νέων καλλιεργιών Και αυτό παράλληλα αύξησε τα αποθέματα φαγητού Έχουμε σύν τη άλλη βελτίωση σε δρόμους Και κατασκευή καναλιών μεγάλων διαστάσεων Που επέτρεπε την εύκολη μεταφορά των αποθεμάτων από περιοχές που είχαν αυθονία σε περιοχές που είχαν ελήψεις και, και τελευταίο και πολύ σημαντικό έχουμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε πόλεις που δεν έχουν να κάνουν με τη γεωργία αυτό ε, ουσιαστικά όλες αυτές οι βελτιώσεις ε, εξασφάλιζαν στο μεγαλύτερο βαθμό τα αποθέματα σε αυτούς που είχαν έλλειψη δηλαδή το, το εμπόριο, οι δρόμοι και όλα, όλα αυτά που περιέγραψαν λίγο προηγουμένως σε περίοδους χαμηλών θερμοκρασιών που υπήρχε έλλειψη σε κάποιες πυροχές έλλειψη αποθεμάτων, θεμάτων ε, ουσιαστικά όλες αυτές οι βελτιώσεις λίγο πολύ το ισοστάθιμζαν δεν υπήρχε δηλαδή ε, τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο υπήρχε πριν τη βιομηχανική επανάσταση και το, διακύβευ το διακύβευμα είναι το εξή: η έρευνα λέει Βλέπουμε ότι οι χαμηλές θμοκρασίε ε, που συναντούσαμε ε, ουσιαστικά ήταν ε, ε, αποτελούσαν απειλή για περισσότερες διαμάχες. Αυτό τα αυτό, αυτό βασικά δεν σημαίνει ότι και οι υψηλέ ότι οι θερμοκρασίε μάλλον δεν θα αποτελέσουν απειλή, δηλαδή σαν να σου λέω ότι οι χαμηλέ αποτελούν απειλή, άρα και οι υψηλέ μπορεί να αποτελέσουν απειλή. Οπότε προτείνουν οι ερευνητέ ότι ο τρόπο για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να έχουμε συγκρούσει από υψηλέ ή χαμηλέ θερμοκρασίε. Μιλάμε τώρα για τραγικά για, για κλιματική αλλαγή, δεν μιλάμε, α πούμε, για θερμοκρασίε που ε, υπάρχουν σε χώρε ε, κάθε χρόνο. Μιλάμε για τραγικά γεγονότα κλιματική αλλαγή. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ε, οπότε για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να έχουμε συγκρούσει, είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την παραγωγική διαδικασία μέσα από τι καλλιέργειες έτσι ώστε, δηλαδή με τη χρήση τεχνολογίας, ας πούμε, νέας τεχνολογίας και με άλλα πράγματα έτσι ώστε τα προϊόντα τα οποία δεν είναι ανθεκτικά σε κάποιες περιοχές λόγω υψηλή θερμοκρασία, ας πούμε, ή λόγω ξηρασίας να μπορούν να, να είναι διαθέσιμα σε αυτές τις περιοχές προέρχ... να προέρχονται δηλαδή από άλλε περιοχές που μπορούν να τα παράγουν Ουσιαστικά αυτό που προτείνει είναι ε, βελτίωση των καλλιεργιών έτσι ώστε να έχουμε αποθέματα ανθεκτικά σε κάθε είδος, ε, πώς να το πω, σε κάθε είδος κλίματος αν το θέλετε έτσι. Και επίσης λέει να ενημερώσουμε τους ε, ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις καλλιεργίες για τη, για, για τη νέα τεχνολογία και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να του ευθαρρύνουμε να το κάνουν αυτό. Και φυσικά λέει να, να προωθήσουμε το ελεύθερο εμπόριο και την ανάπτυξη της μη αγροτικής οικονομίας. Όλα αυτά, αν μπορέσουμε και τα κάνουμε, ε, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι άνθρωποι δεν θα έχουν σοβαρές ελήψεις από θεμάτων, οπότε δεν θα έχουν και λόγο να, να έρθουν σε μια σύγκρουση ε, όπως έχοντουσαν τα παλιά χρόνια. Ε, Αυτό βασικά λέει η έρευνα πάνω κάτω. Μάλιστα, μάλιστα. λοιπόν Εγώ τόσο, τόση ώρα δεν διέκοψα γιατί ήθελα έτσι να δω, να ακούσω γενικότερα τι, τι είχες να πεις μιας που είχε μελετήσει και περισσότερο το άρθρο από ό,τι εγώ. Ε, ωστόσο, όσο μιλούσες, ε, διάβασα κι εγώ λίγα πράγματα ξανά και πιστεύω ότι εντάξει, γενικότερα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, δείχνει ενδιαφέρον, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ένα άρθρο το οποίο μπερδεύει πολύ τον... Οπότε σημειώσα συμμείωσα μια-δυο ερωτήσεις που τυχόν ξέρω και κάποιος άλλος που σε άκουγε θα μπορούσε να είχε Α, για, για να τη συζητήσουμε, ωραία. Είτε, τελικά η, η, μια, μια ερώτηση που μπορεί κάποιος να έχει είναι τελικά ε, υπάρχει κάτι από τα δύο πολύ κρύο ή πολύ ζέστη που να βοηθά στο να υπάρχουν ε, πόλεμοι, διαμάχες κλπ. Ουσιαστικά η, τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δηγήσουν σε, σε έλλειψη αποθεμάτων, σε καλλιέργειες αυτό, αυτό λέει το άρθρο. και αυτό είναι ουσιαστικά που φέρνει την, την σύγκρουση Ωραία, άρα επομένω, δεν έχει τόσο πολύ σχέση με τον καιρό απλά έχει σχέση με το γεγονός ότι ουσιαστικά παλιότερα οι πολύ ακραίες καιρικέ συνθήκες κάνουν πιο δύσκολη την παραγωγή Α, μπράβο Οπότε εκεί υπήρχε το θέμα ε, υπήρχε έλλειψη σε προμήθειε, σε αποθέματα και ο κόσμος σου χαδιάζονταν γιατί πίστευε ότι μπορεί σε κάποια φάση να μην έχει να φάει, ξέρω εγώ Α, μπράβο, ναι. Ωραία, άρα αυτό το ξεκαθαρίσαμε Το δεύτερο που ερώτημα που μου έρχεται εμένα σχεδόν αβίαστα είναι αν, είναι αν το θέμα ήταν τα αποθέματα και οι προμήθειες Πόσο πολύ αυτό το πράγμα έχει σημασία για το σήμερα θα μου πει οκ, okay, Εμεί μπορεί να ζούμε πούμε, σε, μια, σε, μια χώρα, σε μια χώρα και σε μια ήπειρο που δεν φαίνεται η χώρα μας να σύντομα να αντιμετωπίσει πρόβλημα, πείνας, ας πούμε, ή έλλειψη πόλων αποθεμάτων. θεμάτων Ωστόσο, θα μου πει, υπάρχουν άλλες, περι... άλλες χώρες του τρίτου κόσμου, οτιδήποτε που ήδη έχουν πρόβλημα Αλλά γενικά είναι αυτό, δηλαδή πιστεύεις, ήρθε, εντάξει πραγματικά, δεν μπορεί να ξέρεις κιόλας Αλλά από όσα διάβασεις πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί, ας πούμε, μέχρι και σήμερα να αποτελέσει, αποτελέσει αλήθεια, ότι δηλαδή η έλλειψη από θεμάτων μπορεί να προκαλέσει πόλεμο, ξέρω εγώ. Κοίταξε, όταν λέμε πόλεμο μη φανταστείς κανένα παγκόσμιο πόλεμο. Καλά ναι, no, okay. εντάξει, οκ. Σύγκρουση σε χώρε όπως είπες και εσύ, τυ, ε, που δεν, δεν είναι ας πούμε ούτε ανεπτυγμένε ούτε αναπτυσσόμενες και είναι τριτοκοσμικές. Αυτά τα πράγματα είναι βασικά, οπότε ε, θεωρώ ότι είναι ένας λόγος αυτός για πόλεμο. Ίσως, ε, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι τελείως εκασία που θα πω Ίσως, μεταφ... Ίσως σήμερα να μεταξελιχθεί σε κάτι άλλο, δηλαδή μπορεί να μην είναι πλέον το, το θέμα ή τα αποθέματα σε τροφή αλλά σε πετρέλαιο π.χ. Είναι κι αυτό ένας ε, τρόπος όσο, για να... Όσο, όσο μεγαλώνει ας πούμε ε, ο ρυθμό ανάπτυξης στις χώρες ε, γίνονται και πιο πολύπλοκα, πολύπλοκα ας πούμε, τα... οι ανάγκες της οι ανάγκες, σαν, μπράβο. τελικά δηλαδή το θέμα δεν είναι τα τρόφη, που καταλήγουμε, αλλά είναι τα ποθέματα γενικότερα ότι έχει σημασία μπορεί να αποτελέσει πηγή προβλήματος για διαμάχες γι' αυτό και λέει ότι καλό είναι να ενισχύσουμε νέες τεχνολογίες να τις χρησιμοποιήσουμε και να ενισχύσουμε επίσης και το, το εμπόριο δηλαδή να μην έχουν ας πούμε, πέντε χώρες στον κόσμο όλα τα ποθέματα πετρελαίου να μοιραστεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτό να βοηθήσουμε και οι ανεπτυγμένες χώρες και φυσικά τις πιο μικρές και... ναι ουσιαστικά είναι, είναι λογικό αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει αφενός να κοπεί το μονοπόλιο και αφετέρου ε, θα πρέπει να στραφούμε και σε εναλλακτικού τρόπους Για να εξασφαλίσουμε αυτά που θέλουμε Δηλαδή αυτό για την ενέργεια εγώ εκεί το καταλαβαίνω Αν κάποιο μπορεί να καταλαυτεί τον αέρα Και να είναι αυτόνομο σαν χώρα σε ενέργεια Τότε δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει από τον δίπλα Οπότε κατάλαβε που το πάω Ωραία, είναι όχι είναι, Νομίζω ότι τελικά το πιάσαμε καλά το θέμα Και μπορεί να χαρακτηριστεί ένα, ένα θέμα ε, προς... Ε, που αποτελεί τροφή για σκέψη, ας πούμε, Σωστά. <laughs> Ωραία. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Έτσι λέω κι εγώ. Να περάσουμε στο επόμενο. Uh -huh. decide what protects this out running high to we'll try and high decide try to find Και μετά το πρώτο θέμα σχετικό με πολέμου που είδαμε νομίζω πρέπει να περάσουμε σε κάτι πιο ελαφρύ Δεν ξέρω τι λες και εσύ Χρήστο Ναι, ναι, οπωσδήποτε ε, Θα μιλήσουμε για κάτι πολύ προσφυλέ σε μένα και αγαπητό θα έλεγα Μπορείς να μαντέψεις Να μαντέψω, ο καφέ Ναι Έτσι. Λοιπόν, και ενώ λοιπόν εδώ δίπλα μου μια ζεστή κούπα καφέ θα μιλήσω για ένα άρθρο που φιλοξενείται στο Wired του μήνα Οκτωβρίου Και το οποίο αναλύει, ούτε λίγο πολύ, τη σύνθεση μιας κούπας καφέ Μιας τυπικής κούπας καφέ Και μας λέει τι μπορεί να προκαλέσουν στον οργανισμό μας Τα διάφορα συστατικά που έχει Επειδή το άρθρο είναι λίγο επιστημονικό και έχει κάποιους χημικούς όρους Θα ζητήσω από τους οκράτες να συγχωρέσουν σε μένα ότι θα είναι άστοχο Γιατί απλά δεν το ξέρω, έτσι? Ε, πάμε Λοιπόν αρχικά έχουμε την καφεΐνη Που όπως προφανώς ο καθένας γνωρίζει ε, Είναι και το εθιστικό στοιχείο πάνω στον καφέ Δηλαδή αυτό που λένε ότι ο καφές προκαλεί εθισμό και είναι αλήθεια Είναι ακριβώς επειδή υπάρχει ένα αλκαλοειδές μέσα στην καφεΐνη Αν το λέω σωστά Το οποίο από ό,τι λέει εδώ το άρθρο έχει παρόμοιε επιδράσεις και επιπτώσεις Όπως η ή και η κοκαίνη Φυσικά όμως σε πολύ, μικρότερο, σε πολύ μικρότερη κλίμακα έτσι ε, Επίσης το ίδιο κολλολιδές χρησιμοποιείται σαν δομοκτόνο και ε, γενικά το αποτέλεσμα του ε, είναι να κάνει τους νευρώνες μας πιο aware, πιο ξύπνιους και να είναι σε εγρήγορση, γι' αυτό το λόγο κιόλας χρησιμοποιείται για να μας ξυπνάει που λέμε Έτσι. Ε, μετά φυσικά έχουμε το νερό, έτσι. Το νερό προφανώς δεν είναι κακό, είναι αποτελεί έναν διαλύτη ε, γενικά όπου ουσιαστικά κάνει όλες τις μυρωδιές και τα συστατικά που περιέχει η καφείνη να έχουν μια πιο απαλή μυρωδιά και γεύση οπότε και όλα γι' αυτό και δεν μπορούμε να φάμε και το καφέ αλλά τον προετοιμάζουμε πιο πριν βεβαίως ε, μερικοί από εμά μπορούν, δεν θα πω αλλά εντάξει Εμ... Να περάσουμε στο επόμενο στατικό ε, Θα περάσουμε αλλά πιο πριν ε, Θα πω ένα πολύ σημαντικό τέτοιο που βρήκα ότι Αυτό το λέει γενικά Ότι η καφείνη γενικά είναι διουρητική Δηλαδή σου προκαλεί ε, Σε κάνει να πηγαίνει πολλές φορές στο αλέτα ωραία το θέμα, ποιο είναι όμω, λέει, ε, αυτό μπορεί να το καταλάβει βλέποντα ανθρώπου που τώρα έχουν αρχίσει να πίνουν καφέ, του νιούμπις εισαγωγικά στον καφέ, όπου πάνε πολύ πιο συχνά του αρέτα από ότι τα, οι Java Junkies, αυτό το Java είναι είδο καφέ, όπου πάνε πιο αργά γιατί έχουν, με τον καιρό έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, μετά έχουμε κάποια άλλα ε, Εδώ παρακάτω βλέπω ένα το οποίο το δεν έχει νόημα να πω, γιατί δεν το καταλάβει κανεί, εκτό από χημικού, το οποίο ε, λέει ότι είναι αυτό στο οποίο οφείλεται το γεγονό ότι ουσιαστικά όταν ξυπνάμε το πρωί και είμαστε σε μαστούρα με το που θα πιούμε καφέ τα μάτια μας ανοίγουν ε, αυτό βέβαια εκτό από αυτό ε, αποτελεί και ορμόνη ε, φερομόνη μάλλον των κατσαρίδων για να, η οποία ενεργοποιείται όταν βρίσκονται σε κίνδυνο για να ε, ε, μπορέσουν να ειδοποιήσουν όλη την απικία του και να φύγουν Ωραία. ελπίζω να είναι ενδιαφέρον α πούμε ε, λοιπόν, πηγαίνοντας παρακάτω, ε, μπορούμε να δούμε ένα άλλο συστατικό, το οποίο επίσης δεν θα προσπαθήσω να πω, το οποίο, τι λέει ότι κάνει, ε, να πω ότι είναι ένα οξύ ε, και χρησιμοποιείται για να δώσει στον καφέ την... Το... Τη γεύση του ας πούμε Τη γεύση του ακριβώς Την, ε, όχι... την πικρή ουσιαστικά γεύση του Την πικρή τη γεύση του ε, Και εντάξει εδώ αναφέρει ότι ε, Βρίσκεται και σε ένα εμπορικό προϊόν Το οποίο δεν το ξέρω ποτέ μάλλον δεν κυκλοφορείται Έλα ρε πώς ξέρεις αυτό είναι Το Tamiflu Το Tamiflu το... το... είναι το φάρμακο που δίνουν για την Ξέχα. νέα γρήπη Για την νέα γρήπη ναι Σαβαρά ε... Δεν το ήξερα αυτό εγώ επόμενο... Στη επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε μιλήσει για την νέα γρήπ Λοιπόν θα περάσω το επόμενο που δεν είναι πολύ ενδιαφέρον Για να πάω Στο Διμεθύλδισουλφίδιο Αν το είπα σωστά Είναι διμεθύλιο ναι Διμεθύλιο δισουλφίδιο Πώς το είπες δεν ξέρω τώρα Έτσι το είπα τώρα από εκεί πέρα Το οποίο Εμπεριέχεται Σε καφέ Ιάβας Μπορεί να το βρει, όταν έχει Ζεσταθεί και εκτός από αυτό όμως ε, είναι και αυτό το στατικό το οποίο αν καταλαβαίνω καλά δίνει α, την οσμή στον ιδρώτο του ανθρώπου αν το καταλαβαίνω καλά έτσι τον υδρότα ναι και στον υδρότα ναι για να δούμε έτσι καλά ετσι πιστεύω. πιστεύω λοιπόν μετά τι έχουμε Είναι other news, so... Μπορούμε να μιλήσουμε για την πουτρεσίνη Αν το είπα σωστά ε, Λοιπόν το, Η οποία αποτελεί Ανήκει στην κατηγορία των πτωμαΐνων Που ουσιαστικά ε, Παράγονται Όταν βακτήρια Όπως το πολύ γνωστό κολβακτηρίδιο Ή σε κόλη. κόλλη ε, αρχίζουνε να εκρίνουνε κάποιου είδους ε, αμινοξέα. Κανονικά λέει μπορούμε να το συναντήσουμε σε ε, κόκκους καφέ <laughs> αλλά η οσμή του γενικά προέρχεται από κάτι άλλο που όπως μπορείτε όλοι σας να καταλάβετε με βάση το βακτήριο εστρυχιακόλυ που ανέφερα είναι πετώματα Ωραία. Και θα κλείσουμε με. Τι να κλείσουμε, με την τριγωνελήνη ή με την Ιασίνη, Διάλεξες η ένα. Ε, Πού να κλείσουμε. Πάμε με την τριγωνελήνη, Όχι, πάμε με την Ιασίνη. Η ιασίνη. Ε, λοιπόν, η Μιασίνη ε, είναι ουσιαστικά. Λέει. Ε... Η ιασίνη είναι κάτι σαν κοτίνη. Η νιασίνη είναι μια ουσία που διαβάζω εδώ που από ό,τι λέει ε, μπορεί να όταν, την, όταν προσληφθεί από τον οργανισμό να δώσει βιταμίνη Β3 oh. ε, να απελευθερώσει βιταμίνη Β3 το οποίο ουσιαστικά είναι καλό και λέει τώρα ότι με δύο ή τρεις espresso ε, την ημέρα παίρνεις από άποψη βιταμίνης Β3 λόγω της νιασίνης Τη μισή από την προτινόμενη ποσότητα Μάρτσελ, δηλαδή αν πιείσεις ε, ξέρω εγώ τέσσερις ή έξι Το η 6. το παιρνεις ή έξι εσπρέσο μπορεί να μην βγάλει τη μέρα Αν πιείς, γι' αυτό σου λέω Άρα λοιπόν βλέπουμε από το παρόν άρθρο ότι γενικά ο καφές αποτελείται πάρα παρασυτατικά Τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ υγιή για τον άνθρωπο Ωστόσο σε ορισμένε περιπτώσει λειτουργεί και καλά για, για τον άνθρωπο Είστε πιδεείται καφέ και δεν χρειάζεται τα μηφύγα μα προσβληθείτε από τη νέα γρήγορα. <laughs> Λες εγώ γεθμένο προλήθεια, επειδή πήνω πάρα πολύ καφέ. Βασικά όχι πιέζεται καφέ, φτιάξτε τον καφέ και χτυπήστε τον μένε, σε με την τιμή. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, εντάξει, γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι αποδεκμένα από άρεσε άπρη, μελέτε που έχουμε δει ότι ο πολλέ καφές δεν κάνει καλό και πρέπει όλοι να έχουμε να τον πούμε με μέτρο και το συγκεκριμένο άρθρο, μάλλον γράφει και ακριβώ για αυτό το λόγο για να δείξει ότι περιέχει πολλά. Ε, επιβλαβία στο πούμε Χαρακτηριστικά Προσέχετε Από... λοιπόν τι καφέ πίνετε και πως τον πίνετε Από κάτι άλλο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον ε, Ότι πέσαι. γενικά στα ροφήματα Δηλαδή καφέ, τσάι, οτιδήποτε <σχεσίλια> ε, Η σωστή τοσολογια είναι 98,75% νερό Και 1,25% ε, Η ποσότητα του Ουσιαστικά η... Το υπόλοιπο, το υπόλοιπο. υπόλοιπο. Ξηρά η yeah. ο... μίξης στο νερό Καφέ, Οι... στο τσάι, σοκολάτα, οτιδήποτε ναι. Εντάξει ε, εγώ μπορώ να ότι δεν το κάνω αυτό. Τώρα έχω κινήσει και πλήρως το καθυλό μου. Με το άγχος. Οκ. Okay, λοιπόν. Ε, νομίζω ότι ήταν καλά. Θα, έχουμε, ε, θα δώσουμε και τα link. Τα καλά λάχαστε. είναι προφανώς. Προφανώς. Τα link στα show notes. Να δείτε και εσείς τα συντατικά και ε, όσοι ξέρουν από χημία να δουν και τους όρους. <σφελίρω> το και τα Πόσο δύσκολο είναι η ώρη να τους ε, Να τους πούμε είτε στα ελληνικά να τους μεταφράσουμε Είτε στα αγγλικά επίσης Αυτά Αυτά λοιπόν Λοιπόν αυτά ήταν τα δύο άρθρα για σήμερα Ξεφύγαμε λίγο από το χρονικό όριο που, είχαμε, που θέλαμε να, να έχουμε ε, Εντάξει ήταν και η πρώτη φορά Νομίζω μπορούμε να μας επιτρέπετε να φλιαρίσουμε λίγο παραπάνω Σωστά Είναι το Σωστά Λοιπόν να πούμε ότι το επεισόδιο θα το βρείτε στο www.newsfilter.gr και αν θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο, να προτείνετε κάποιο άρθρο και γενικά να μας πείτε αν σας άρεσε η κουμπή... Να συμμετέχετε, μπας περιπτώσει, βραδερφέ. Αφήνετε σχόλιο στο άρθρο ή στέλνετε email στο info at newsfilter.gr Δηλαδή info, παπάκι, Ωραία. Αυτά λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές. Να ευχαριστούμε τους ακροατές. Ε, ήταν το η τροφή για σκέψη. Μέχρι την επόμενη φορά σας ευχόμαστε καλή χόνεψη.